Αναλογισθείτε τους αγώνα σας μέχρι σήμερα Αναλύσατε την προσωπικότητά σας Ως διδάσκαλοι του έθνους Και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτόν σας κύριοι Απαντήσατε Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητά σας Εγώ δεν το πιστεύω Θα βάλω φωτιά εις του Ιουδίποτε το κεφάλι κύριοι Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς θα του συνδέσω. στην δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊασδήποτε ψησία Ένα τυχαίος συνειρμός ένα τυχαίος συνειρμός είναι εδώ Γιώργος Παπαδόπουλος ηγέτης της Χούντας για τους νεότερους, μιλάει στους καθηγητές πανεπιστημίου στα χρόνια της χούντας από τα επίκαιρα της εποχής και τους λέει, όπω ακούσατε, ε, να τους δίνει οδηγίες δυστυχώς δεν έχουμε όλη την ομιλία, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδινε οδηγίες στους καθηγητές πανεπιστημίου πώς να τυθασεύσουν τα τύθα νιάτα, τους φοιτητές τότε στην πορεία, αυτά τα έλεγε στην αρχή, με οδηγίες στην πορεία εκεί κατά το 1973 Τέλος 72, αρχές 73, αποφάσισε να τους στείλει στρατό τους φοιτητέ και να μην έχουν παρατάξεις, να μην ψηφίζουν οι φοιτητέ. Έτσι ξεκίνησε η κατάληψη της νομικής το Φλεβάριο το 73 και όλο αυτό συνεχίστηκε με κάποιο τρόπο και κορυφώθηκε βεβαίως τον Εύρη το 73 στο Πολυτεχνείο και ο Παπαδόπουλο πια έχει μείνει μια γραφική φιγούρα νεοφασισμού που έχει κάνει τεράστιο κακό στη χώρα με την Κύπρο και με όλα τα υπόλοιπα που έκανε. Δεν ήταν μόνο γραφική φιγούρα, ήταν όλο το πακέτο. Ένα αμερικανοκίνητο υπηρέτη γνωστών συμφερόντων. Οι δε φοιτητέ με αυτέ τι αντιδράσει έσωσαν τον τόπο πραγματικά. Έσωσαν τον τόπο και τη δημοκρατία με τι μάχε που αυτοί έδωσαν. Προφανώ δεν μπορούν να γίνουν οι παραλυσμοί με αυτά που γίνονται στο Αριστοτέλειο. Κάποια συσχέτιση υπάρχει όμω και αυτό είναι λυπηρό για του τωρινού. Γιατί για τον Παπαδόπουλο δεν περίμενε κανεί και κάτι διαφορετικό. Υποτίθεται εδώ που είναι δημοκράτε, εκλεγμένοι. Άριστη, όπω αυτό προσδιορίζονται και μόνο, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και τελικά θλίψη, αλλά και πείσμα ότι τίποτα από αυτά που ανακοινώνει και Ραμαίος δεν πρόκειται να περάσει, όπω τίποτα από αυτά που ανακοίνωσε η Διαμαντοπούλου παλιά δεν πέρασε, όπω τίποτα από αυτά που ανακοινώνουν οι υπουργοί όταν είναι κόντρα οι φοιτητέ. Όταν είναι κόντρα οι φοιτητές, δεν περνάει, γιατί δεν γίνεται για το καλό τη παιδεία. Αυτό το ξέρουν όλοι. Γίνεται εκδικητικά. Γίνεται για να πάρουν ένα μάθημα οι φοιτητέ. Για την υπόλοιπη ζωή του ή να πάρουν ένα μάθημα όλοι οι υπόλοιποι Έλληνε με αφορμή του φοιτητέ. Αυτά τα άθλια έγιναν χθε στο Πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο και όλο το βράδυ βέβαια είχε διαδηλώσει επεισόδια. Λογική συνέπεια όλων αυτών. Ε, το εικόνα είναι πολύ γνωστή, την περιγράφαμε και χθε. Ένα πεσμένο φοιτητή κάτω, γιατί δέχθηκε σε ευθεία βολή από απόσταση δύο μέτρων. Υπάρχει και βίντεο για όσου δεν το έχετε δει. Από Ματατζή δέχτηκε την κρότου λάμψη σε ευθεία βολή στα δύο μέτρα. Όχι με στο πλήθο από 30 μέτρα. Σε ευθεία βολή στα δύο μέτρα πήγαιναν καμιά τριάνταριά φοιτητέ με ένα πανό κατά τον ματ. Τι κάναν τώρα τα ματ στο πανεπιστήμιο, Ένα ωραίο μεγάλο ερώτημα. Η κυβέρνηση λέει φυλάνε τους, τα, τα τούβλα και τα τσιμέντα, γιατί χτίζεται βιβλιοθήκη. Εκεί δεν χτίζεται βιβλιοθήκη, εκεί χτίζεται ματωμένη βιβλιοθήκη. Και δεν έχει κανένα απολύτω νόημα να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη όταν πρόκειται να θεμελιωθεί στα αίματα, στο αίμα. Ήδη μέχρι στιγμή, κάθε εβδομάδα έχουμε κάποιον που τον σέρνουν ή τον ματώνουν και δεν ξέρουμε πώ θα καταλήξει όλο αυτό. Ο αρμόδιο υπουργό, ένα από του αρμόδιους υπουργού προστασία του πολίτη, ο κύριος Στοδορικάκο, για την αστυνομία και την νέα γενιά. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να παίρνουμε αυτά τα μέτρα και να προχωράμε μπροστά. ώστε να έχουμε μια ελληνική αστυνομία η οποία να είναι αξιόμαχη, να τη σέβεται ο πολίτη. Η αστυνομία να σέβεται τον πολίτη να είναι φιλική απέναντι στην κοινωνία, να είναι φιλική ιδιαίτερα απέναντι στους νέους ανθρώπους. Να είναι φιλική ιδιαίτερα απέναντι στους νέους ανθρώπους. Θα τους συνδέξω! Θεωρώ ότι η πανεπιστήμια είναι, όπως είναι το θέμα της οπλοκατοκής στην Αμερική. Είναι η βία στα ελληνικά παρεμπιστήλια. Βλακία μεγατών εδώ από τον, Φίλιππο, από τον κύριο Συρίγο από τον υπουργό τον, υπουργό, τον κύριο Συρίγο ο οποίος ε, χτες βράδυ βγήκε εδώ το απόγευμα στα παραπολιτικά και είπε αυτό το πράγμα. Ότι όπω έχουν την οπλοκατοχή με αυτά τα αποτελέσματα στην Αμερική, και ξέρουμε ότι η κουβέντα γίνεται δεκαετίε τώρα, έτσι έχουμε εμεί εδώ του φοιτητέ στα πανεπιστήμια και τι απόψει που έχουν και τι διεκδικήσει που έχουν. Βέβαια, ο συρρήγο και ο κάθε συρρήγο μιλάει για βία. Στο πανεπιστήμιο, Προφανώς δεν τον ενοχλεί η βία των ματ. Η παρουσία των ματ μέσα σε έναν χώρο πανεπιστημιακό, τι συνειρμού μπορεί να φέρνει αυτή η εικόνα αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο. Και η όποια ανομία μπορεί να υπήρχε, μεγάλη συζήτηση και τη λέξη βάλτε σε εισαγωγικά, πώ την αντιμετωπίζει με τέτοιου τρόπου, με, με τόση βία, συνεχόμενη, με μανία, με μανία όπω γίνεται αυτή τη στιγμή στο Αριστοτέλειο, ειδικά και δεν ξέρω αν θα ακολουθεί και σε άλλα πανεπιστήμια. Ο προηγούμενο ήταν ο κύριο Στοδωρικάκο, ο οποίο μα είπε ότι ειδικά στη νέα γενιά είναι πολύ ε, εκδηλωτική η αστυνομία. Ακούσαμε κάποια ηχητικά πώ εκδηλώνεται αυτή. Η έγνοια, η αγάπη τη αστυνομία απέναντι στη νέα γενιά. Προφανώ δεν είναι το θέμα η βιβλιοθήκη, δεν του νοιάζει η βιβλιοθήκη. Τα πανεπιστήμια πάσχουν σε υποδομέ, δεν έχουν τα βασικά. Αλλά εδώ έχουν κολλήσει και παρουσιάζεται η κυβέρνηση ότι θέλει να χτίσει μια βιβλιοθήκη και όλος, όλο το σύμπαν του πανεπιστημίου είναι κατά τη βιβλιοθήκη. Δεν νοιάζεται κανεί για τη βιβλιοθήκη, πολύ περισσότερο οι κυβερνότες. Δεν νοιάζονται για τη μόρφωση, δεν νοιάζονται για τα βιβλία. Αλλού είναι το ενδιαφέρον τους η πανεπιστημιακή αστυνομία, το σπάσιμο του τζαμπουκά τη νέας γενιάς και οι ψήφοι που πρέπει να πάρουν από τους κυρπαντελίδες και τις κυρακατίνες ενώψη εκλογών. Είδαμε πάλι αστυνομία στα πανεπιστήμια μας, πάλι για τον δίθεν προσηματικό λόγο του να φτιαχτεί η βιβλιοθήκη στο βιολογικό, πράγμα το οποίο καταραίει σαν να από παντού καθώς ποτέ δεν νοιάστηκε η Πρετανία μας για τι υποδομέ. Το βλέπουμε τα ποντίκια στη λέσχη το βλέπουμε μόλι όλες που στάζουν τα βάνια τους και είναι όλες οι αίθουσές μας διαλυμένες. Θα Ε, θα μπει ένα τέλος. Πριν από λίγο υπήρξε ένταση πάλι έξω από το Τμήμα Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπήρχαν επεισόδια πάλι μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών και μάλιστα ένας φοιτητής έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο λόγος που το θέμα αυτό είναι στην επικαιρότητα είναι επειδή αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια κατάληψη που διαρκούσε 34 χρόνια. Αν δεν το είχε κάνει, δεν θα ήταν στην επικαιρότητα. Θα συνεχιζόταν μια κατάληψη για 35η χρονιά. Η κυβέρνηση αυτή μου αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτό και αυτό έγινε στη βάση του νόμου που ψηφίσαμε τον Αύγουστο του 19, ο οποίος αποκατέστησε το πανεπιστημιακό άσυλο στην πραγματική του έννοια. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος όταν έκανε όλα αυτά που έκανε στη Χούντα στη διάρκεια τη επταετίας ειδικά κατά των φοιτητών το έκανε για την γενικότερη ευμάρεια του ελληνικού λαού για την ηρεμία του ελληνικού λαού για την τήρηση του νόμου και της τάξης πάντα προ όφελο του ελληνικού λαού και ό,τι έγκλημα έχει γίνει ή παρασπονδία ή παρατυπία ε, ε, είναι για να ευνο, ευνοηθεί και να ζήσει ειρηνικά ο, και για τα δικαιώματα του ελληνικού λαού Πάντα. Καταφεύγουν σε αυτό. Μια φοιτήτρια ακούσαμε στην αρχή που είπε αυτό που λένε όλοι οι λογικοί, ότι δεν είναι η βιβλιοθήκη, είναι πρόσχημη η βιβλιοθήκη. Και εδώ, από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, τη κυρία Κεραμέο, που απάντησε στα επεισόδια, χωρί να απαντάει βεβαίω, γιατί έχει έναν φοιτητή που υποτίθεται ανοίξει στο Υπουργείο Παιδεία, α το πούμε έτσι σχηματικά. Είναι φοιτητή, άρα αρμοδιότητα Υπουργείου Παιδεία. Ένα φοιτητή κάτω πεσμένος, με αίματα, πήγε στο νοσοκομείο ανεξαρτήτως αν είναι ελαφριά, βαριά, έφαγε από δύο μέτρα αυτό δεν τον αμφισβητεί κανείς, την κρότου λάμψης στο πρόσωπο και αντί να βγει να πει ως υπουργό ως μάνα ε, μια συμπόνια, μια δήλωση συμπόνιας για αυτόν τον φοιτητή άρχισε να λέει ότι εφαρμόζεται ο νόμος και το κάνουμε για το καλό όλων και, και, και επειδή βλέπω και διάφορους στο Twitter ο Θεοδωρικάκος στο Twitter του πριν λίγη ώρα έβαλε ότι είναι τρομοκράτε, κάπως έτσι του παρουσίασε. Ε, μπαχαλάκητες, κάπως έτσι όλα τους φοιτητέ που αγωνίζονται ο οποίο έχει περάσει και όταν ήταν ο ίδιος φοιτητή ήταν σε άλλα μετερίς για τότε, αλλά ευτυχώς έρχεται η ζωή και ξερα, ξερνάει και ξεβράζει αυτά που πρέπει να ξεβράσει. Την εικόνα την ξέρουμε όλοι ο τον των ειδικών Φρουρών Αστυνομικός, σήμερα το πρωί σε παράθυρο Κρότου Λάμπη σε θεία βολή δεν είναι λογική τώρα σε φοιτητέ. Όταν γίνονται. Όχι να λέω ε... και σε νέα παιδιά. Το οποίο να σα πω κάτι δεν είναι κανένα σοχλός, ήταν κανένα οχλό. Όταν ήταν 30-40 Αν δείτε τι ώρα... επιθέσει δέχονται οι συνάδελφοί μου εκεί προφανώς, όλη τη μέρα. Προφανώ. Ε... Ε... Κρότου Λάμπη σε θεία βολή. Σε έναν άνθρωπο νεάρο μπροστά. Και... Και, σε μία, και σε μία να ξέρετε συμπλοκή πάντα. Ε... Πάντα. Μπο... Όταν υπάρχει συμπλοκή μάχη σώμα με σώμα και όταν κάνουν επέμβαση τα ΙΑΤ, όπω καταλαβαίνετε, είναι λογικό να υπάρχουν και τραυματισμοί και από εμά και από την πλευρά των αυτών που κάνουν τι επιθέσει. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά γιατί δέχτηκε και η αστυνομία επίθεση. Τι δουλειά έχει η αστυνομία εκεί, Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα γιατί ξαναλέω Αν δεχτούμε ότι υπάρχει ανομία στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, σε άλλα πανεπιστήμια έτσι λύνεται η ανομία. Με τόση βία και πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Νέα παιδιά είναι εκεί. Έχουν μάθει αλλιώ. Έχουμε συνηθίσει αλλιώ στα πανεπιστήμια να υπάρχει ένα κλίμα ελευθερία και ελευθεριότητα πολλέ φορέ να παρεξηγείται. Είναι 18 22, 25 χρονών. Τώρα θα κάνουν διάφορα. Πρέπει να κάνουν. Η κυβέρνηση που είναι πιο όρημη, πιο έμπειρη, έχει στελέχη. Οι αρχέ, η πολιτεία, συμπεριφέρεται ω τραμπούκο χειρότερα από τον χειρότερο φοιτητή και την όποια άποψη έχει αυτό. Ωραία ερωτήματα. Θα είχαμε λογικέ απαντήσει, δεν πρέπει να τι πάρουμε ποτέ, γιατί έχουμε εκλογέ. Και πρέπει να τσιμπήσει, ειδικά τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα για του γνωστού λόγου, τι ψήφου από το πολύ πολύ σάπιο κοινό κατώψυχο κοινό που από χτες χαίρεται που ένα παλικάρι για άλλη μια φορά ήταν κάτω πεσμένο με αίματα και πριν να μάθουμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του ίσως η ακοή του από το ένα αυτή άρχισε να πανηγυρίζουν, τους έβλεπα, τους διάβαζαν να πανηγυρίζουν επειδή ήταν ένα παιδί κάτω πεσμένο τι ακριβώς έγινε χθε Κρότου λάμψη πετάξανε μες στον blog, σκάσανε δύο, μία σε καθένα πόδι Το παιδί από ό,τι άκουσα γιατί δεν την είδα τη στιγμή που το χτυπήσανε Αλλά έπεσε κάτω λιπόθυμος, έφαγε κλωτσιά στο κεφάλι Λογικά στο πέσιμο κάποιος τον κλώτσε στα αμούτρα Θα ένα τέλος Υπάρχει φορτικά μια ομάδα, μικρή, από το παρελθόν, από μινάρια άλλων εποχών, που επιμένει φορτικά να παραβιάζει τι αποφάσει αυτέ εκεί και να καταστρέφει τα έργα για τη βιβλιοθήκη, επιδιώκοντα συνεχώ ένταση και επιδιώκοντα με το έτσι θέλω να επιβάλλει τα δικά τη στερεότυπα και να εξακολουθεί να κρατά την ανώτατη εκπαίδευση του Ελληνικού Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, καθιλωμένο σε μια εποχή που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μα. Περί πρόκειται. Ναι, περί αυτού πρόκειται. Σαν τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριο Οικονόμο, αυτός είναι, που είχε πει ότι η Δάπη είναι πρώτη δύναμη και βγήκε και και δεν τράπηκε και δεν τρέπεται ακόμα και δεν έχει ανακαλέσει κιόλα. Και λέει εδώ ότι προ, γίνονται όλα αυτά για να φτιαχτεί η βιβλιοθήκη. Σε πόσα πανεπιστήμια τη χώρα, σε πόσα ιδρύματα, νοσοκομεία υπάρχουν ανάγκε για να φτιαχτούν κτίρια, αίθουσε ή οτιδήποτε. Αυτή τη μανία, ντε και καλά στο Αριστοτέλειο, να φτιάξουν βιβλιοθήκη, ενώ οι ελλείψει είναι άπειρε παντού. Τι έγινε, Ξεκινάνε ξαφνικά από το Αριστοτέλειο και στέλνουν και δημηρίε. Επί 24 ώρου βάσεω, πόσο θα στοιχίζει τώρα αυτή η βιβλιοθήκη, Επί 24 ώρου βάσεω είναι μία ή δύο δημηρίε τουλάχιστον έξω από το κτίριο. Έβλεπα και πριν, είχε πάει ο του Κουκάι να κάνει παρέμβαση: Να φύγουν τα μάτια, έκανε και δηλώσει και πίσω η δημιουργία, οι ματατζίδε, και πιο πίσω χτίζουν εκεί κάποιοι τη βιβλιοθήκη του μέλλοντος γιατί πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά στο Αριστοτέλειο. Φοβερός πόνος για τη μάθηση φοβερός πόνος για την μόρφωση των παιδιών και αγάπη, ντε και καλά να χτιστεί να γίνει αυτή η βιβλιοθήκη και βεβαίω μαζί με τους υπουργούς είναι και η Πρυτανία, ο Πρίτανης, ο οποίος έχει κάνει τα τελευταία, τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει το Αριστοτέλειο δυναμίτη πυρίτιδα παίρνει κάθε πρωί που θα πάει Σπύρει πυρίτιδα για να δει τι θα γίνει ακριβώ μετά. Και χαίρονται όλοι αυτοί ότι επιτελούν το θεσμικό του ρόλο και κυρίω ρόλο και κυρίω τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Ο Κυριάκο πριν τσετάκισε στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε μια αλήθεια. Σα ζητώ να στηρίξουμε όλοι του αστυνομικού οι οποίοι θέλουν να τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Αναζητούν αίμα φοιτητών. Θα τους οι Υπουργοί, τα ακούγαν ο Κεραμέο, τα λέει αυτήν η γραμμή πάμε μετά την ιστορική ομιλία στην Ουάσιγκτον, που εμφανίστηκε και όλο στο Υπουργικό. Πάμε να την υλοποιήσουμε, κάνουν ό,τι μπορούν, είναι η αλήθεια. Η κυρία Κεραμέως χθε ανακοίνωσε το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Είναι κάτι που δεν θα γίνει ποτέ, για τον απλό λόγο ότι αυτό που ανακοίνωσε χθε. η Κεραμέως υπάρχει ήδη στο νόμο της Διαμαντοπούλου από το 2011. 11 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Ούτε αυτό θα εφαρμοστεί, γιατί όλα αυτά είναι τελείω παλαβά. Δεν γίνονται για την παιδεία, ξαναλέω. Δεν του νοιάζει η παιδεία. Σε πολλού σε πολλούς ακροατέ αυτό ακούγεται παράξενο. Κι όμω δεν του ενδιαφέρει απολύτω τίποτα. Η ιδιωτική παιδεία σε κάποιου από αυτού ναι. Είναι μανία, έχουν ένα φανατισμό, τη γουστάρουν πάρα πολύ, κάνουν τα πάντα. Αλλά η πραγματική μόρφωση των παιδιών των Ελληνόπουλων δεν είναι στι προτεραιότητέ του, φαίνεται, αποδεικνύεται. Έτσι λοιπόν, όπω η Διαμαντοπούλου τον είχε ψηφίσει στο νόμο, η κεραμένο χθε το ανακοίνωσε. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη τομή που αφορά στου φοιτητέ. Πλέον θεσπίζεται, όπω είχαμε πει και προεκλογικά, Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο θα εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το είχαμε πει προεκλογικά. Ο συντονισμό διαδικασία ανάδειξη θα γίνεται από τον επικεφαλή τη ακαδημαϊκής Μονάδα. Το Συμβούλιο Φοιτητών θα αναδεικνύει από τα μέλη του εκπροσώπου στα διάφορα όργανα διοίκηση και θα εισηγείται προ τα όργανα διοίκηση και προ τα πανεπιστήμια για θέματα που αφορούν του φοιτητέ. Όνειρα, δεν πρόκειται να συμβεί. Η κυρία Κεραμαίο, κατά τη δική μου γνώμη, δεν έχει το ηθικό και πολιτικό έρισμα να εφαρμόσει τίποτα απολύτω, κυρίω στα πανεπιστήμια. Το έχει χάσει το παιχνίδι, προφανώ δεν θα αλλάξει. Πάμε σε εκλογέ, θα την αφήσει έτσι, ε, και δεν πρόκειται να γίνει απολύτω τίποτα. Χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα, καλύτερα δεν θα γίνουν για πάρα πολλού λόγου που δεν είναι τη Είναι ένα συνδυασμό παραγόντων. Ε, πάντα με εκπλήσουν αυτοί οι συμπολίτες μας που είναι μάνες, πατεράδες και βλέποντας ένα παιδί κάτω ε, που ε, τρέχουν τα αίματα από το στόμα του τη μύτη ή οπουδήποτε ή τον άλλο που το σέρνανε προχτές και φώναζε πονάω πονάω στα μάρμαρα λένε καλά να πάθει να του κάνουν και άλλα πρέπει να εφαρμοστεί το κράτος Ο νόμο και το κράτο πρέπει να εφαρμόσει αυτό το νόμο και διάφορα άλλα με μια χαρά. Και μάλιστα είναι και γραπτό λόγο στα social media που υποτίθεται έχει σκεφτεί λίγο πριν τι έχει γράψει. Ε, σε όλου αυτού λοιπόν για άλλη μια φορά αυτή η πολύ ωραία απάντηση ευχή. Φταίνε οι νέοι που είναι αντάρτε, φταίνε οι γυναίκε για τον βιαστή. Φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι πουτάνε. Όλοι μα φταίνε, μα όχι εσύ. Έκλεψε όνειρα. Πάτησες πτώματα, με μας και τους ναζί. ζει. Μόνη σου και το σπιτάκι σου και πέρα βρέχει, κύρ Παντελή. Όλα από το συνάφι σου φτίνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Σφίξ τη γραβάτα σου, πα και γλιτώσουμε και σάλτα γάμισου πια, κύρ και Όπως αλλιώς λέγεσαι. Δεν είναι το Κι Παντελή, Πια είναι η ιδιότητα. Δεν είναι όνομα, δεν αναφέρεται σε ένα Παντελή συγκεκριμένο, αναφέρεται και σε Γιώργηδες, Θανάσιδε, Γιάννηδε, Γεωργίε, Μαρίε, Κατίνε και διάφορα άλλα ονόματα που δεν φταίνει τίποτα. Τα ονόματα. Ε, συμβαίνουν αυτά πάνω στη Θεσσαλονίκη ενώ όλη η υπόλοιπη χώρα σε όλου του τομεί πάει πάρα πολύ καλά στα όρια, όχι αόρια, τα έχουμε ξεπεράσει. Εδώ συμβαίνει ένα θαύμα. Μετά την ιστορική επίσκεψη στι ΗΠΑ, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μιτζοδάκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, οι συζητήσει που είχε και η ανταπόκριση των συνομιλητών του, έστειλαν και πάλι σε διεθνέ επίπεδο ότι η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά. Μπράβο. Μια Ελλάδα που κάνει άλματα στο μετασχηματισμό τη οικονομία, που προσελκύει επενδύσει οικονομικών κολοσσών και κάνει πράξη ένα νέο ελληνικό θαύμα όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε. Μπράβο! Είναι χαρακτηριστικό το γεγονό ότι ο πρόεδρο του φόρουμ του Νταβό, σε ανοιχτή συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για το ελληνικό θαύμα. Μπράβο! <Και> Προφανώ, βέβαια, δεν εννοούσε αυτό ο πρόεδρο του φόρουμ του Νταβό, γιατί όταν παίρνει 700 ευρώ και πρέπει με αυτού του μισθού, με αυτέ τι τιμέ στο μάρκετ και με αυτή τη τιμή στα καύσιμα, να βγάλεις, να τα βγάλει πέρα και τη ΔΕΗ το λογαριασμό που είναι πάνω από 700 ευρώ. Ε, θαύμα. Ένα θαύμα σώζει, αν και δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά ένα θαύμα είναι αναγκαίο. Μάλλον ηρωνευόταν ο Τάδε πρόεδρο που ζει στο εξωτερικό και είναι ένας χαρτογιακάς και βλέπει άλλους δείκτες από τους καθημερινούς που βλέπουμε όλοι μας, αλλά εδώ ο κύριος κονόμου στο Press Room χτες, χρησιμοποίησε όλα αυτά τα περιθαύματος για να περιγράφει πόσο καλά πάνε τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Δεν είπε μόνο αυτά, δεν μένει μόνο σε αυτά, γράφει τα καλύτερα κείμενα δελφιναριακού επίπεδου και πολύ παραπάνω. Είναι άξιος Σατυρικός καλλιτέχνης, ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που έχει και τηλεοπτική εκπομπή, το Press Room, και stand-up comedy, το Press Room, και τι άλλο, και κυβερνητική θέση, να μην ξεχνιόμαστε. Η Ελλάδα, λοιπόν, επέστρεψε δυναμικά μετά τη δεκαετή κρίση των μημονίων και επέστρεψε δυναμικά σε κάθε επίπεδο. Μπράβο! Η δυναμική της χώρας μας αναγνωρίζεται διεθνώς και ελκύει τον ενδιαφέρον όλων. Η πλήρη αναστροφή της κατάστασης αυτής δεν έγινε δια μαγείας, ούτε φυσικά προέκυψε αυτόματα. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου, αδιάκοπης προσπάθειας, επαγγελματισμού, αλλά και υψηλού επιπέδου διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας από τον Πρωθυπουργό. Αλληλούριο! Αλλά και υψηλού επιπέδου διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας από τον Πρωθυπουργό. Αλληλούριο! Αλληλούριο! Η χώρα βαδίζει πια στον δρόμο της ευημερίας, της προόδου, αλλά και της αρετής. σε βιμερίας τις αλλά και τις αρετής. Πολλά! Αυτό σταματήσω με Με αρετή και τόλμη. Να τη αρετή πάλι, να τη χούντα. Έρχεται με άλλου τρόπου. Είναι στη φρασιολογία του. Δεν, δεν, δεν κρύβεται. Δεν μπορούν να το κρύψουν με τίποτα. Έχουν αυτό το πολύ ωραίο που έχει δεξιά παράταξη σε αυτόν τον τόπο. Ό,τι δεν μπορεί να, να το έχει δικό τη ή ότι δεν μπορεί να το ελέγξει. Το βαράει. Το χτυπάει. Το ματώνει. Το εξορίζει παλιότερα. Δεν μπορεί τώρα να το κάνει αυτό. Συμπεριφέρεται με βία, με αυταρχισμό. Είτε λεκτικό. Και βέβαια όλα αυτά σε συνδυασμό με μια γραφικότητα που είναι διάχυτη και στη διάρκεια της Χούντας και τώρα τον ακούσω όλα αυτά που λέει ο κ. Σικονόμου, ότι με τον ένδοξο πρωθυπουργό, με τους δρόμους της Αρετής, με το θαύμα που συντελείται, και εμείς δεν είμαστε εδώ, δεν ζούμε κάθε μέρα στην πρωτεύουσα να δούμε τι ακριβώς θαύμα συντελείται, αλλά και ένα ακόμα, ότι κοινωνία στα δύσκολα που κοιτάει. Και αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε και από την κοινωνία. Ο κόσμος μόνο προς την κυβέρνηση κοιτάζει, μόνο προς, την, προς τον πρωθυπουργό στρέφεται, απετόντας και ζητώντας να συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σταθούμε στο πλευρό του. Και αυτό κάνουμε. Ο μόνο προς την κυβέρνηση κοιτάζει, μόνο προς, την, ε, προς τον πρωθυπουργό στρέφεται. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλάρα, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σουρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Θα τους συντέψω. Ε, θα μπει ένα τέλος. Υπάρχει μια αλλαγή. Θα του συντρίψω, λέει ο Παπαδόπουλο. Θα μπει ένα τέλο, λέει η Δημοκρατία. Η άριστη κυρία Κέρα δεν μπορούσε να πει θα του συντρίψω, δεν πηγαίνει και φυσιογνωμικά. Αλλά το έφερε στα μέτρα τη. Η έννοια, η σημασία είναι ακριβώ ίδια όπω και τότε. Και το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο όπω και τότε. Ε, λέει ο οικονομολόγο εδώ τα καλύτερα για τον πρωθυπουργό μα. Αλλά όμω η αδερφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη, ξέρει περισσότερο και μα αποκαλύπτει. Και για να το πω και πολύ ξεκάθαρα, έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιός ο mm -hmm. είναι κλόγγ, δεν σας λέω τίποτα καινούριο, είναι προφανές αυτό το οποίο λέω. Mm -hmm. Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιός ο mm -hmm. είναι κλόγγ. Όμως γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν σα λέω τίποτα καινούριο. Είναι προφανέ αυτό το οποίο λέω. Ε, και, απαντώ εγώ. Λέει εδώ αλήθεια. από την τώρα που έχω εδώ η Λένα, μια Κροάτρια, γιατί λέει τέτοια συνειδητή με τη Χούντα: Κατάχρηση εξουσία ναι, αυθαιρεσία ναι. Ε, όπως αλλιώς θέλεις να το πεις ναι, όχι όμως Χούντα για έναν απλό λόγο Πριν αρθρώσει όλη τη λέξη θα ήσουν αλυσοδεμένο στα κολαστήρια της ασφάλειας Δεν είπα ότι είναι Χούντα και ποτέ δεν το λέω εγώ αυτό Και για κυβερνήσει που συμπεριφέρονται έτσι όπως συμπεριφέρονται Συνειρμούς όμως μπορούμε να κάνουμε, συνειρμούς Η συμπεριφορά, η... το μίσο προς την νεολαία νομίζω είναι παρόμοιο Αν δεν είναι ίδιο Προφανώ δεν είναι Χούντα, είναι εκλεγμένη κυβέρνηση. Το λέμε κάθε φορά, το έχουμε πει με κάθε αφορμή, αλλά συνειρμού, συνδυασμού και στο πλαίσιο τη σατυρική προεναλλακτική προσέγγισης με ηχητικά μπορούμε να πατήσουμε σε αυτό. Έχοντα πάντα στο νου ότι ναι, δεν είναι Χούντα. Αλλά όταν είναι η δημοκρατική υποτίθεται κυβέρνηση και ρίχνει σε ευθεία βολή, στο ύψο του προσώπου, ο Ματατζής που είναι εκεί, σε έναν φοιτητή την κρότου Λάμψη, μπορεί να το σκοτώσει εκείνη την ώρα. Βρέζουμε εσύ ορισμό. Δημοκρατία να το πούμε. Καμία αντίρρηση. Δημοκρατία θα το πω εγώ. Αστική δημοκρατία. Α συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι, δεν είναι Χούντα. Θα είναι αστική δημοκρατία που σκοτώνει όπω έχει σκοτώσει και άλλα παιδιά σε άλλε καταστάσει. Και αν τα ε, τσιτώνουμε λίγο, είναι για να μην γίνουν, να σταματήσει αυτό ο παραλογισμό που γίνεται πάνω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση γιατί προέχουν οι εκλογέ και οι ψήφοι, είπαμε, από του νοικοκυρέου, όλο αυτό το σάπιο κοινό που γουστάρει να βλέπει κάποιον κάτω να σφαδάζει από τους πόνους το χαίρεται, ειδονίζεται με αυτήν την εικόνα και πολλοί υπουργοί μέσα σε αυτούς βεβαίως, τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε θα πάμε να ακούσουμε γρήγορα πρώτο μέρος λαού ο Χρήστος Μυρίζης που ρυθμίζει τον ήχο θα πατήσει το κουμπί και εδώ είμαστε σε λίγο Έλα Αποστολή Έλα ο... Έλα μωρα μαλά Σε παίρνω για αυτό το 14χρονο που πέθανε στα σε πόλα. Εντάξει, δεν ξέρω από τι πέθανε αυτό. Απλά ξέρω για την κεραμέως αυτό που έβγαλε βγήκε λαβράκι Λέει εκατοντάδε περιπτώσει τη έρχονται στο Υπουργείο. Καθημερινά. Εντάξει, κοιτά Αρχικά, μετά από ένα θάνατο, τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει ρωτήσει τι έχουμε ρε παιδιά σε αυτό το σχολείο. Έχει γίνει κανένα εξώδικό, είμαστε έκθετοι Αλλά εντάξει, αυτή στι μαρκικέ πρώτη είναι. Το 2016. Και οι έγινε είναι πώ δεν θα μπουν έφυτε μέσα. Ένα μπράβο αυτό. Ε, να πώ θα πετάξει όλο το διπαέτω Τέι Σύνδου επειδή εδώ είχαμε θέμα με αυτό στη Θεσσαλονίκη. Να του πάει στι αίρε, Αυτό πώ θα κόψει έδρες από τα σχολεία, Το βίντεο γονιμότητα, Τα βίντεο μάρτυρα μου θύμισε τώρα, Ναι, δε, αυτά τα, τα καλά αυτά τώρα <laughs> <laughs> δεν ξεχνούνται. Μια Αμερικανίδα Έγκυο θαύμαζε στα μουσεία τα ελληνικά αγάλματα και αυτό έχει ω αποτέλεσμα η κόρη τη επί σειρά ετών να κερδίζει στα καριστία ομορφιά στι <laughs> μαρικίε. Πρώτη να κάνει καμιά δουλειά. Να ρωτήσει, να μάθει δηλαδή πέθανε ένα 14χρονο ζεγάμα. Όντα, εντάξει, μπορεί να μην πέθανε από bullying, μπορεί να πέθανε από ατύχημα, δεν ξέρουμε, θα μα πούνε μάλλον. Αλλά αυτή δηλαδή, τη δουλειά τη δεν την κάνει. Οκ. Okay. Λέει, τέλο πάντων, στέλνει όλα αυτά τα εξώδικα στι αρμόδιε υπηρεσίε. Τώρα, αυτέ οι αρμόδιε υπηρεσίε τι κάνουν. Για πε μου, είναι κανένα άδειο γραφείο, είναι που πετάνε πάνω του φακέλου και λένε εντάξει, το, εγώ το πρόθεσα. Έχουν βάλει εκεί τον πίνακ να κάθεται. Τι κάνουν δηλαδή αυτέ οι αρμόδιε υπηρεσίε. Τι τέλο πάντων, εκεί χρειάζεται έναν παιδο Δηλαδή χρειάζεται σε όλα τα σχολεία να μπουν παιδοψυχολόγοι άμα θες να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα Πρέπει να έχεις να προκάνεις προσλήψεις, να έχει υποδομέ, να έχει θρηματοδότηση εδώ θα μου πεις Έλα μωρί, είναι... αφού, έχει, αφού έχει εικόνα πάνω από τον πίνακα, τι του θες του Εδώ δεν έχουν λεφτά για θέρμανση και για κυμολίες, δεν δασκάλους δεν έχουν καλά καλά Βάλουμε και κανένα παιδοψυχολόγο, θα το, και... τι το ψάχνεις ε, Τη Συγχαρητήρια στην Ελληνοφρένεια που βάλατε τον Εβιόκη με τις φωτιές και δεν βάλατε την Τη Συγχαρητήρια το επίπεδο της εποχοπής έχει φτάσει. Φιλάμε στα ουράνια. Ε, βέβαια. Έλα, καλημέρα. Έλα, θα μα πάτε για σήμερα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, φίλε, να τώρα να πάμε για τον πάγιο μα, σιγά, -σιγά. κοντά. Γιατί δεν πα και νωρί για τον πάγιο να λείπει τέτοια ώρα. Ε, γιατί το πρωί μα το δωμάτιο μου, το οποίο ήταν τη μάνα μου, μου έκανε τι δουλειέ που να κάνω. Από όπω τι, α... τι χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο γενικά. Ε, το μυαλό του. Το μυαλό του, ναι, ρε παιδί μου, τα προτερήματά του και τα μειονεκτήματά του. Ναι. Ποιο είναι το τέλειο πράγμα όταν είναι και ηγέτη ο άλλο. Αυτό, ένα με λέει. Όχι. Αυτό το που έχω κόψει είναι γιατί, είτε, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα. Που όταν τα μειονεκτήματα γίνονται προτερήματα, Οπα. είναι το τέλειο. Να το. Γιατί ό,τι λέω το κάνω. Ε, αυτό έχει ο Κυριάκο. Είναι προτέρημα το μειονέκτημα. <σχελίδε> ότι εννοεί αυτά που λέει που λέει και τώρα. Έχει ένα κακό ελάττωμα <σχελίδε> ο Κυριάκο. Εννοεί αυτά που λέει. Είναι σπάνιο για την πολιτική, αλλά κόψει. Όπω λέει και τώρα παλιότερα, το μειονέκτημά μου είναι ότι είμαι αφοπλιστικά ειλικρινή. Δεν έχουν καν στο μυαλό του ότι μπορεί να έχουν κάποιο μειονέκτημα. Το μειονέκτημα. Γίνεται προτέρμα, σου λέω. <Τι <Τι <Τι ναι, Λέει. Ωραία, κατάλαβα και χάρηκα γι' αυτό. Και γεια σου. τι, <Τι, <Τι, αίγελαια> αίγελαια, τι είναι αυτό. Ε, είμαστε έτσι. Ναι, πολύ. Δεν γιατί Ναι, ναι, ναι, κλείνω. Και για να το πω και πολύ ξεκάθαρα, έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιό ο Μητσοτάκη, mm -hmm. είναι κλόουν. Εκεί, απαντώ εγώ. Δεν σα λέω τίποτα καινούριο. Είναι προφανέ αυτό το οποίο λέω. Εντόρα τα λέει, δεν τα, τα λέμε εμεί. Μείνουμε εδώ από Κροατή με το όνομα Αλέξανδρος. Κύριε Καλαμού, αν δεν σα αρέσει αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία στα Πανεπιστήμια, μην την ψηφίσετε στι επόμενε εκλογέ. Και το σκεφτόμουν να πω την αλήθεια. Να σα ενημερώσω ότι με εκλογέ βγήκε και δεν είναι Χούντα, σε αυτό απάντησα και πριν. Κατά τα άλλα, λατρεύω να σα ακούω, να κάνετε ερωτήσει και να απαντά το ίδιο στον εαυτό σα λέγοντα ωραίε ερωτήσει. Για τι απαντήσει θέλω να πει. Και για τι απαντήσει. Νομίζω, νομίζω ότι είναι ωραίε και οι απαντήσει που δίνω στον εαυτό μου όταν κάνω ωραίε ερωτήσει. Γιατί η ελληνική τηλεόραση προσφέρει στο κοινό, αλλά κυρίω προσφέρει σε αυτού που κάνουν την τηλεόραση. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπω όλοι ξέρουμε. Ε, παρουσιάζει, αν δεν βλέπετε τηλεόραση, χάνεται αυτή την εκπομπή που λεγόταν παλιά κάτι ψήνεται τον λέγεται, λέγεται κάτι ξαναψύνεται. έτσι λοιπόν είχε την ευκαιρία να μάθει τι σημαίνει ζωή ή να περάσει τα δικά της πέτρινα χρόνια Αλλά Κοίτα, αυτό λοιπόν, το αυτό project... ήταν που μου άρεσε κιόλα. Και ήταν πολύ εκτό. Καταρχά να... ήταν ένα πολύ. Δεν ξέρω, πολύ ανθρώπινο. Γιατί πήγαινα σε κανονικού ανθρώπου καθημερινά. Πήγαινα σε κανονικού ανθρώπου καθημερινά σε αυτό, διάφορα λοιπόν, μέρη. Σε αυτό σε Δηλαδή πήγαμε κοινωνική. από σαλαμίνα, ασπρόπυργο, περιοχέ που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Mm -hmm. Κάθε μέρα. Παντό καιρού. Υπάρχει, μωρέ, πρόπυργο, θα όχι, ασπρόπυρο ξέραμε. Σαλαμίνα, όχι, μακρινώνει. Εντάξει. Πέρασα ναι. τέλεια, δηλαδή ήταν 10 ώρε σίγουρα την ημέρα. Τι λε, Ρεφίλε. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι σε σπίτια, 30-40 τετραγωνικά μάξ και σκέφτομαι ότι υπήρχε ένα μπάνιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εξορία. Εξορία για την Σπυροπούλου και η Σαλαμίνα που την έμαθε τώρα. Και ο Ασπρόπυργο. Και το βασικό, ότι είδε κανονικού ανθρώπου. Εδώ έχει μια αλήθεια αυτό που λέει, γιατί οι άνθρωποι τη τηλεόραση είναι κάπω. Και κυρίω ότι 40 τετραγωνικά να έχει ένα μπάνιο. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα τετραγωνικά να έχουν ένα μπάνιο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει δηλαδή, πώ θα σκέφτεται μέσα τη, και αισθάνεται την ανάγκη ότι ανακάλυψε κάτι και ένιωσε πολύ ωραία. Πέρασε, ουάου όπως λέμε σε τέτοιε περιπτώσει, και αισθάνεται την ανάγκη να βγει να το πει. Καμία επίγνωση του τι γίνεται στη ζωή, πώ θα την αντιμετωπίσουν. Ευτυχισμένοι με μία λέξη. Ανακοινώσει: Τα νέα τη Ηλιούπολη. Έχουμε τα τζιτζίκια. Διοργανώνονται τα Τζιτζίκια την Κυριακή 29 Μαου στο πάρκο Τυρταίου και Αρτέμιδο. Από τι 12.30 το πρωί μέχρι να δει ο ήλιο, θα είναι εκεί με τραγούδια, χορού, φαγητά, ό,τι θέλετε να πιείτε. Διοργανώνει η συνέλευση ανοιχτό κύκλο Μαηλιούπολη, με στόχους να ζωντανεύσουν τι γειτονιέ, να οικειοποιηθούν, όπω λένε σε σύνθημα, οικειοποιούμαστε του ελεύθερου δημόσιου χώρου, υπερασπιζόμαστε τον ημετό, ημιτό και ενημερωνόμαστε για. Αυτόν. Έτσι λοιπόν τα πρώτα τζιτζίκια γίνονται την Κυριακή. Είναι πετειακά τζιτζίκια γιατί κλείνουν μηδέν χρόνια. Το ξεκινάνε τώρα δηλαδή, όπω λένε τα παιδιά. Ε, δεύτερον, ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι επιτροπές Ειρήνη Αγίου Δημητρίου, Δάφνηση Μητού, Ιλούπολης και Νέα Μύρνη έχουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο δεύτερο δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολη, δίπλα στου άλλου, το Σάββατο 28 Μαου, ώρα 7 το απόγευμα. Και σήμερα το απόγευμα. Στην πλατεία Φλέμινγκ, συγκέντρωση του Κουκουέ τη Λιούπολη, με ομιλητή τον Χρήστο Κατσότη, βουλευτή τη περιοχή, για τα γνωστά θέματα που ταλανίζουν, μαστίζουν το ελληνικό θαύμα. Για το ελληνικό θαύμα θα μιλήσει ο Χρήστο Κατσότη σήμερα στην πλατεία Φλέμινγκ, εκεί που γίνεται η παρέλαση 7,5 ώρα το απόγευμα. Αυτά είναι τα νέα, τα σημαντικά που αφορούν την Λιούπολη. Και για όλου του υπόλοιπου, υπάρχουν τα υπόλοιπα νέα. Αφιερώσει παραγγελιέ σα, μα Τα υπόλοιπα εμείς και μετά στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δεύτερα. Γεια σας. Θέλω να βάλεις αυτό το μαλάκα που λέει για την ποιότητα ζωή και τέτοια γιατί εμείς κοντεύουμε να πεθάνουμε όλοι εδώ σε χώρα και να βάλεις αυτό το παιδί που λέει «Πονάω ρε μαλάκα, μη βάρας άλλο, πονάω» και τον όλα μαγούλα που λέει να τον εγχαμίσω τον πούστι και βάλει και αυτού όλους που φωνάζουνε γαμίζε σε μητσοτάκι Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Η Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής <ΣΣΣΣ> <ΣΣ'> <Σ <Σ Και σε μία, σε ένα κόσμο που τα ζητήματα αυτά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Αλλά μαλαγές είσαι. Όπου ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσο λεφτά θα βγάλω. Γι αυτό θα τραγουδώ. Δάμγια σε μιτωτάκι. Δάμγια σε μιτωτάκι. Δάμγια σε μιτωτάκι. <σταφέρω>, έχω τόσο καιρό να πάρω. Α, ναι, μην χάσει. Ναι, για την Παρασκευή θα μου βάλει την Παναγιατοπούλου, τον Έλληνα και θα μου βάλει και τη Λουκά που λέει ο συνέχεια ο συνέχεια τον Αλίτη. Ξέρει εσύ θα το φτιάξει με αυτό το με το τραγούδι που λέει η Αλίτη. Και εγώ είμαι Μπαντάμ. Αλίτη <σταθέτει> <σταθέτει> που λέει. Πολύ προχώρησε, βλέπω. <σταθέτει> αυτό θα μα φάει τον Έλληνα. Ποιοι είμαστε, ο Έλληνα. Δεν ακούω τον Έλληνα. Κεφαλαία γράμματα Και δεν το συζητώ αλήτη. Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν Είναι το τέλος σου ε Αλήτη Σε λόγια σε μα απόψε που τα βλέπω θόλα Δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς έτσι αλίτη. Να με μαζί θέλω να κάνεις το παν Κρεμάρα στο σύνταγμα σε περιμένει αλίτη. Πουστάρω Με σε ρε Κι να με μάτα. Tisza esy na na me mata. Lechocolima μαζί τη, δεν υπάρχει πουθενά. na maliki, na me mata. Ella, o na αυστρία, Ella όχι δεν θα πω to και. Λοιπόν, να σου πω όταν μου παίρνει μια παραγγελία για την Παρασκευή. Άντε, να δω. δω. Τον, τον ολιστικό τρόπο ζωή του Κυριάκου που είπε την ομιλία. Και μόλι με αυτέ τι διάφορε παπαρολογίε να πέφτει το everyday μαλακία του κατού σου. Έγινε. Ο σκοπό πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανεί όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Everyday μαλακία! Τώρα βλέπουμε τη ζωή μα λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Η μαλακία είναι υγεία. Σα ευχαριστώ. Παραγγελία για την Παρασκευή, θέλω να βάλει σάδων ή οι μου δημοσιογράφους και διάφορους να μιλάνε για τη δάπ, για τις φοιτικές εκλογές και από πίσω να παίζει το Σούζι Τσούζι του Καρβέλα Έλα Αποστόλου και μην ξεχάσεις αυτού που σου είχα πει προηγουμένως εκεί που λέει και Α και Ο και Τσούζι, έτσι και αυτό θα το βάλεις μέσα εκεί Και Τσούζι που λέει και Τσούζι Κιού Τσούζι, -κυ, τσούζι -κυ. Τσουζικιού Αυτό Όσο μέλος παλαιότης Δάπνη του Φουκού Και κλεγμένο μέλο δάπνου του Φουκού Στην φιλοσοφική έχω και ένα συναισθηματικό δέσμο με τη Δάπ Χαίρομαι τη, με την πρωτιά που συνεχίζει να έχει Δάπ Συνέχεια ρωτούσα, Η δάπ είναι πρώτη δύναμη σαν λεκαμπάνηση Από την δεκαετία του 80 σταθερά Και μου λέγες εσύ. Η Δυτική Παράταξη Νέας Δημοκρατίας παραμένει πρώτη. Αφιερωμένο Σουσί στα παιδιά τους που κουσούν την Παρασκευή Το τι περιμένουμε από κάθε. Η σαν να χώνει, ό,τι πάει κόντρα σε αυτό το χιώνει. Το κράτο εισπράττει, ποτέ δεν πληρώνει. Πάνω σε μπαλκόνια σημαίε υψώνει. Το κράτο ο ξέρει να απορώνει δίκη του οι κλέπτε και οι δολοφόνοι. Φροντίζει, γνωρίζει και του αθωώνει. Κόστο μα χερώνει, χέρια δεν ενερώνει. Το κράτο χωρίζει, ποτέ δεν ενώνει. Και θέλει ανθρώπου να νιώθουν αι μόνοι. Σε σπίτια, κλουβιά μέσα να του κλειδώνει. Και σε μια δουλειά σταθερά να του σιώνει. Το Το κόσμο να εξοδώνει. Στο ματάκι τα πουλώνει. Προδότε στη Μάη και του καμαρώνει. Και οι ροέ στήνουν σε Και Το κράτο δεν και όχι Το Την να το Καλά έχει γεράσει πάρα πολύ και είσαι πολύ διαφορών. Καθόλου. Είναι πολύ φρέσκο, νιάτο. Μπορώ να σου το αποδείξω. Πώ έγινε το νέο πρέσβη τον είπα στην Ελλάδα. Πάγιετ. Ο καινούριο, ο καινούργιο. Τσούνη. Μπράβο. Θέλω τη βασική να κάνει με τον πρέσυν που σε πήρε λέγουμε πρέσβη. Δύσκο, δίσκο, δίσκο, τσούνη. Να έχει πιάσει πολύ γρήγορα, αλλά βλέπει. Περίμενα γίνω... να το ζήσει σε αφιέρωση, δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία, αφιέρωση και μετά στο τέλο τη είσαι πρέζη στα χίλια Αυτό. Εντροπή. Έλα, φυλάκι. Για. Αλλά για να αυτό το είπα. Γερνάω, που... μαμά. Γερνάω, μαμά. Τα ρούχα που δεν πρόλαβα να βάλω. Τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω. Θα βάλει κι αυτό τώρα και μου την <Τι> Dyskow, <muchy> dyskow tszuczoni co. te? Tynakusza Tszuczoni Týmę prędzys Týmę prędzys St'a archi**yjlia mu Tą kakos ten kiebrą gajdurzy Xídi, lupamę Se Μια αφιέρωση για παρασκευή και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τόλης Βοσκόπουλος γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Γλυκά <Τι Τι> <αστόσομαι το Τι> <άλλο>. πονούσε <Τι> <Τι> το μαχαίρι. <Τι> Έσταζε <Τι> <μέλη. Τι> μελι <Τι> <μαχαίρι>. Εσύ γιατί <Τι> μου κάνεις <Τι> τα <έντες> τώρα. μου. Συγγνώμη, συγγνώμη, Έλα, για Με πονούσε το μαχαίρι. Και πονάσαι! Πονάω! Έσταζε μέλη η μαχαιριά Α! Και πέθαινα στην αμμουδιά Έλα ζωή σε λόγο μα. Πέρσι το καλοκαίρι Θα είναι μελαλούγια μια ευκαιρία Να βραμμίσω το καλοκαίρι A, ma, a, a, a, a, a, a, a, a, ta, ta a, ma a, a, Hola. mori Ola, młody. W twojej, uragania. Młody. Co robi? Dobra, co chce? Naślub, naślub. Naślub, naślub. Naślub, su Naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, naślub, Πάλι θα μου κολλήσει εδώ και μια εβδομάδα. Από την περασμένη εβδομάδα που το βάλατε, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έτσι, αυτό. Αλλά κοίτα, θα σου πω: Θέλω να βάλει στο, νε, news, το νιου στο Uprising. Ω, oh, μου αρέσει, ψακουενούλα. Έχει πολύ συγκεκριμένο στίχο αφιερωμένο πολύ ξεκάθαρα στη γάπνου του φουκού. Τι λέει: It's time the fat cats had a heart attack. Ήρθε η ώρα οι χοντρέ γάτε να πάθουν καρδιακή προσβολή. Τι λέω, αγάπη μου <laughs> αλήθεια, <laughs> πώ το απεσέσει το αγγλικό. Συγκινήθηκα να τρίξει. Είχασα μου σηκώθηκε. Τι τα δουλεύουμε τόσα χρόνια, αριστερά. Μπράβο, ώρα, μπράβο. <laughs> Και μου λες, σε ποιο στάδιο λες άρα για τις συλλήψεις του θρήνου να βρίσκονται από τα πέντε τώρα πια. Αυτή. Είδες περάσει ήδη μια βδομάδα. Αυτή υπάρχει. δεν είναι στην παραδοχή ακόμα. Οκ. Okay, άρα εντάξει. Έχουν. Άρα έχουν έχουμε. Ακόμη, λες, Μάλιστα. Εντάξει. Να πω. περαστικά κάτους. Σήμερα είναι η επέτειο τη μάχη τη Κρήτη. Τότε που γυναικόπεντα και γέροντε μα καιλέψανε τα φαστιστώ μουτρα. Θυμάμε τετάρτη μουτικού πίγια να φύλλα. Α πούμε ιστορία, μικρή. Μα έμαθε ο δάσκαλο τότε το ριζήθηκα για τη μάχη τη Κρήτη. Άμα το πατήσει στο ίντερνετ θα το βρει. Στην Κρήτη τότε παιδιά. Μα έβαλε να το τραγουδήσουμε. Όμω θέλαμε κάποια στιγμή την ημέρα που το κάναμε τη γιορτούλα. Μα είπε ότι δεν θα το πούμε γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Πραγματικά δεν το λέγαμε και καλά, παιδιά ήμασταν, τετάλ. Κλάματα εμεί θα πούμε κακό. Να, να, να, να και μα συμβάνει το πούμε. Το είπαμε συγκλονιστική. Έτσι και είναι η πιο συγκινητική στιγμή της παιδικής μου ζωής. Αν θες, βάλτο yeah. την Παρασκευή το τραγούδι. Ε, τσιλευτερια, τσιλευτερια, Έλα ψυχούλα μου. Έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι, ότι δείχνει. Μια αφιέρωση γίνεται για την άλλη Παρασκευή, σε παρακαλώ. Για να τιμήσουμε τον τεράστιο βαγγέλη αρχικά. Αν μπορείς να μπλέξεις λίγο από άφρον Child Childs, The Four Horsemen. Για να ξενάκι το πίσω και τέλος ο Τέκρο με ο U το C Εγώ θέλω. Μια παραγγελία θέλει για την Παρασκευή. Τον δάσκαλο του Μαρκόπουλο, Ο δάσκαλο, ο δάσκαλο αυτό ο Σαρδανάπαλο. Αφιερώντα τον ε, πατέρα μου που έφυγε, ήταν δάσκαλο και τα αγαπούσε. Το δάσκαλο, το δάσκαλο από τον το Σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, το δάσκαλο αυτόν τον το Σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με σαν και τούτα τη φωτιά. πιο για το δίκαιο. Nie balew, daż i daż Kalisfera. Κρύστο από Σουηδία. Γεια σου, Κρύστο. Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια για την τελευταία φορά που είσαι εδώ live. Είχα έρθει με τον πατέρα μου. Πού με είδε, δεν είχα, είχα έρθει στη Σουηδία. Όχι, είχα έρθει εγώ, Αθήνα μου. Α, είσαι έρθει Αθήνα, για πε και πώ πήγε. Πολύ ωραία. Είχε έρθει ο πατέρα μου, την έπεσε στα καμαρίνια. Μου την έπεσε ο, ο πατέρα μου, δεν θυμάμαι. Έγινε το σεξ. Ε, δεν νομίζω, γιατί ήταν ε, γρήγορο. Έγινε γρήγορο σεξ. Μπορεί. <laughs> και σπλέβω που είσαι, εσύ και σε πέτυχε το διάλειμμα. Να. Τέλο πάντων, δεν ήθελα να πω να αγαπάτε τι μάνε σα, γιατί έχασα τη μάνα εγώ την περασμένη εβδομάδα Ναι. Και θα ήθελα τραγούδι Σηλυπητή, να τραγούδι την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να παίξει ένα, ένα τραγούδι την Παρασκευή. Τα διηλινά. Τα τα αυτό. Αυτό, αυτό. Να φε καλά, γεια σου. Έφυγε και πήγε μακριά. Συνεπασκευάσαν την καρδιά. Σβήσαν από τα χείλη, τα τραγούδια γύρω μα Τα λουλούδια και τα φίληνα για φωνή μου ψήτηρίζει μυστικά δε φάγει σπιά.